μια και 10, φίλοι μας, να σας πενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι 90,1 μεγατήκους από το Store News, διότι δηλαδή εκπομπή του Ονείρου, με τον Πέτρο στο στον ήχο, Σήμερα είμαστε φέστημα, γιατί στην έχουμε μια παρουσία Έχουμε πλέον ε, ε, κινητικότητα υπουργικά συμβούλια χθες, στροφές, άβλες λοιπόν και λοιπόν νομοσχέδια έρχονται στη Βουλή το διεθνή περίπου είναι τα στα ίδια ε, ε, πώς... Κοιτάξτε στο ίδιο κλίμα δεν αλλάζει κάτι δηλαδή ε, από την εποχή που μπήκαμε στην κρίση και υπεγράφει το μνημόνιο της εξάρτησης της χώρας της ε, κατοχής επομένως με τους όρους της Απικιοκρατία δεν έχει αλλάξει κάτι. Ε, το αν ε, η ρητορική αποκτά άλλο περιεχόμενο ε, πιστεύω ότι ο προσανατολισμός ως προς τη στρατηγική είναι ο ε, Θα μου αντιτάξει κάποιος ότι εδώ έχουμε μερικές πράξεις υψηλού συμβολισμού, οι οποίες ήταν απαραίτητες. Όπως παραδείγματος χάρη, να γίνει αυτό που φώναζα κυριολεκτικά από την αρχή, να σταματήσει αυτή η προκλητική δημόσια παρουσία κάποιων εντεταλμένων υπαλλήλων των το ε, του ναι, ε, που να ταπεινώνουν με αυτό το βίαιο τρόπο ε, τους υποτιθέμενους αντιπροσώπους της χώρας, τους κυβερνήτες. Αλλά πέραν αυτού; Εσυ είναι αυτό. Ναι, είναι ουσιώδης το αντιλαμβάνομαι, αλλά πέραν αυτού υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα την οποία ζούμε το ότι, ε, κάνουμε Ό,τι κάναμε και προηγουμένως, δηλαδή ε, συζητάμε για μια ανανέωση ή για μια νέα συμφωνία εξάρτησης. Υπάρχει και κάτι, ξέρετε, που ναι μεν έχει τη σημασία του, αλλά τη στιγμή που έρχεται ομολογεί και μια πραγματικότητα που έχει παγιωθεί. Ε, Διακρίνουμε μια στροφή... Στο υποκείμενο της φορολόγηση. Δηλαδή, αντί να είναι ο πολίτη κόσμο οι άνεργοι κλπ. Ε, κινούνται και λιγάκι πιο συστηματικά προς την κατεύθυνση αυτών που είχαν, έχουν και βεβαίως δεν ξέρουμε πώ τα έχουν ε, ώστε να φορολογηθούν και αυτοί. Πώ η φορολογηθούν οι άνεργοι, Όχι, μέχρι τώρα. Μέχρι την προηγούμενη κυβέρνηση, η στροφή ήταν αποκλειστικά προς τους άνεργους. Οι άλλοι ήταν στο απειρόβλητο. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μια στροφή. δηλαδή κινητοποιείται λιγάκι, ε, χάρη στον κύριο Νικολόπουλο που είναι σε, σε αυτή τη θέση, ε, ο μηχανισμός για να φορολογηθούν και οι έχοντες λέω. Ναι. Ε, αυτό μπορεί να το... έχει δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. ή άλλοι είναι προς την κατεύθυνση μια διαπίστωσης ότι πια έχει εξαντληθεί τόσο πολύ ο κοινός κόσμος που και να θέλανε δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω φορολόγησή του. Γιατί υπάρχει και η εξεγερτική διάσταση του πράγματος που τη φοβούνται. Άρα λοιπόν ε, το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε συμφωνίες οι οποίες θα ξεζουμίζουν κυριολεκτικά υπέρ των δανειστών, μια χώρα ε, σε όλα τη τα επίπεδα. Είναι να αποκατασταθεί μια τάξη πραγμάτων στο εσωτερικό, η οποία θα μας επιτρέψει και θα έχει ως στρατηγικό σκοπό να τελειώσει η εξάρτηση αυτή. Αυτό είναι που διαπιστώνω ότι και στην παρούσα κυβέρνηση δεν αποτελεί στόχο. Ακόμα και στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, με την ε, νέα τρόικα, του θεσμούς όπως λέγεται ε, η, ο στόχος να αναπροσανατολιστεί κάπως η πολιτική ε, που έχει να κάνει με, την, ε, ε, με το δημοσιονομικό σκεπτικό αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να επιτευχθεί και δεν μπορεί να επιτευχθεί διότι δεν προηγείται στη χώρα ως στρατηγική προτεραιότητα η ανασυγκρότησή της δηλαδή η άρση των αιτίων και για να υπάρχει επιχείρημα ισχυρό απέναντι στους Δανιστές και για να υπάρχει εξορθολογισμός ώστε να μην δημιουργεί αυτό το κράτος ελλείμματα, διαπλοκές και απαγορεύει την ε, ανάπτυξη αλλά και βεβαίως για να οδηγηθούμε σε ήσυχα νερά προκειμένου να έρθουν και όσοι ε, προτίθενται να φέρουν τα χρήματά τους και να επενδύσουν. Αυτό λοιπόν παραμένει... Ε, ναι, ολοπληρώστε. Ναι, παραμένει ζητούμενο. Αυτό ήθελα να πω. Ε, εδώ βάλετε δύο θέματα. Ε, για τους Χρυσοκάνθαρους, το λέει και η Αυγή, η δική δεξεφορία σε η Χρυσή κατά Θα προηγηθεί ένα, ε, τα κουβέντια η πλευρά Βαρουθάκη με τον Εφυπουργό των Ελβετώ οι Ελβετοί δείξαν κατανόηση, όπως και σε άλλες κυβερνήσεις. Ε, τι θα κάνει η ελβετική πλευρά, θα κάνει ένα νομοσχέδιο βάσει το οποίο θα κλειθούν όλοι αυτοί να, να κρατήσουν τα λεφτά τους εκεί που τα έχουν, αν το επιθυμούν, ε, απλά θα πληρώσουν 15%. 17-20%. Ε, η ελβετική πλευρά δεν θέλει να τους δώσει. Και τι θα κάνει η ελβετική πλευρά, ε, θα ακυρώσει αν δεν σπεύσουν να δώθουν μόνοι τους θα εκκληρώσει τους λογαριασμούς αυτούς θα να τους λέει μα δέψτε και πάτε τα αλλού <Τι> αυτό δεν θα κάνουν να σας πω κάτι ε, ακούω πολύ συχνά μάλλον ως μόνιμη από εδώ ε, να ασχοληθούμε ή ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς που έχουν μεταφέρει τα χρήματά τους στο εξωτερικό εδώ έχουμε δύο κατηγορίες αυτούς οι οποίοι σε μόνιμη βάση τα έχουν στο εξωτερικό και όταν λέμε ναι, τα έχουν στο εξωτερικό δεν σημαίνει επενδύουν ξέρω εγώ σε ξένα χρηματιστήρια και τα επαναφέρουν — έχουν βάσει την Ελλάδα ή οτιδήποτε— αλλά τα έχουν σε τράπεζες γιατί είναι ύποπτα ως προς την προέλευσή τους στο μεγαλύτερο μέρος ε, και αυτούς οι οποίοι τα έδιωξαν επειδή οι κυβερνώντες με την πολιτική της καταστροφής που επέφεραν στη χώρα τους απείλησαν, αισθάνθηκαν οι ίδιοι απειλούμενοι και αναγκάστηκαν να φέρουν να πάνε τα χρήματά τους στο εξωτερικό εγώ θέτω το εξής ερώτημα έχουν τους λογαριασμούς όλους στην τράπεζα της Ελλάδος γιατί δεν ελέγχουν ποιοι βγάλανε και ποιοι δεν βγάλανε και δεν ασχολούνται εξίσου όχι για να μην ασχοληθούν με αυτά που υπάρχουν στην Ελβετία και όπου αλλού αλλά εξίσου okay. και με προτεραιότητα με αυτά που τα έχουν έτοιμα Δεύ στην της δεύτερον δεύτερον, κύριε Ιωάννου Προσέξτε. Το επειδή η φοροδιαφυγή και το πιάτσικο γινόταν φανερά μέσω των τραπεζών, με την κίνηση των λογαριασμών, γιατί όλοι πίστευαν ότι ποτέ δεν θα γίνει αυτό που σήμερα φοβούνται ότι θα γίνει. Ε, εγώ θέτω το ερώτημα, γιατί δεν εξετάζουν όλους τους λογαριασμούς που παρουσιάζουν ύποπτα στοιχεία και αυτών οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεν τα πήγαν έξω τα χρήματα, τα έκαναν κάτι άλλο. Ε, να προσθέσω δε ότι εάν ήθελαν να έχουν την την καλή μαρτυρία θα έπρεπε πρώτα να εξετάσουν την κίνηση των λογαριασμών των ιδίων. Δηλαδή της πολιτικής τάξης της χώρας από το 2000, αν θέλετε και νωρίτερα. Εγώ θα έλεγα... Ότι... Εννοείται. Mm. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η είσοδος της Ελλάδας στο ευρώ. Όχι γιατί η λαϊλασία της χώρας και η αποδόμηση του κράτους ε, δεν έγινε νωρίτερα, αλλά γιατί εκεί υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος η οποία ε, δεν ελήφθη υπόψη γιατί δεν ενδιέφερε κανέναν από την πολιτική τάξη. Γιατί δεν εξετάζουν λοιπόν να ξεκινήσουν από εκεί, να εξετάσουν τους λογαριασμούς των ιδίων και των συγγενών της πολιτικής τάξης. Και... Δηλαδή το θέμα. Μα, δεν προφανώς είναι παραπλανητική σε μεγάλο βαθμό η άποψη ότι θα φορολογήσουμε αυτούς που τα βγάλαν έξω ώστε αν αυτοί είναι προδότες και οι άλλοι είναι οι έντιμοι. Η πολιτική δεν είναι. Μάλιστα. Ναι, όχι μόνο η πολιτική και όποιοι άλλοι. Δεν έχει σημασία. Αλλά η πολιτική γιατί αυτή είναι υπόλογη για την κρίση. Κάποιο δεν πρέπει να πληρώσει για αυτή την κρίση μέχρι σήμερα. Κάποιος πρέπει να και, κύριε... και να προσθέσω και κάτι άλλο κύριε Ιωάννου γι' αυλα... αυτό αυλα... να σ... προσθέσω και κάτι άλλο να δείτε πού οδηγεί Έτσι. αυτή η πονηρά φύση των πραγμάτων mm -hmm. στο να φορολογηθούν αυτοί που θα έπρεπε να φορολογηθούν με 45 ή όσο τοις εκατό για κρυφά εισοδήματα και για τα πρόστιμα με ε, πολύ ικανοποιητικό φορολογικό συντελεστή των 10 έως 15% δηλαδή ενθάρρυνση, ξανακάνετε το γιατί σας συμφέρει. Ε, μέτρα για να λειτουργήσει το κράτος αποτελεσματικά, να γίνουν να φέρουν τα χρήματά τους και να έρθουν και οι Έλληνες που δραπέτευσαν από αυτή τη χώρα ε, στην Ελλάδα θα πάρουν. Γιατί το ίδιο ερώτημα έθελα και στους προηγούμενους. Και βλέπω ότι και αυτή εδώ έχει περάσει ένα τρίμηνο και Περιάλα τυρβάζουν. Δεν έχω δει ένα μέτρο ανασυγκρότησης της χώρας. Να αγγίξουν επιτέλους αυτή τη δημόσια διοίκηση. Να την αναπροσανατολίσουν. Να την κάνουν παραγωγική προς το συμφέρον της κοινωνίας. Να αλλάξουν κάτι στο πολιτικό σύστημα. Αντιθέτως, ακόμα και εκεί διακρίνουμε καταστάσεις οι οποίες είναι άκρος επικίνδυνες. Όπως οι περίφημες εξεταστικές που είναι à la carte Όπως οι πε ε, αναφορές ότι δεν έχουμε να αποδώσουμε ευθύνες να απολογηθούμε δηλαδή στη δικαιοσύνη γιατί ο λαός ψηφίζει και, και απονέμει ευθύνες. Ναι. Δεν θα, ε, θα έχουμε τιμωρία των ενόχων και προεκλογικά τότε, γιατί σκοπός δεν είναι να πενικοποιήσουμε τον δύο των Ελλήνων. Ε, οδηγούμαστε όπως αντιλαμβάνεστε σε μία ή που σημαίνει σε μια νέα συνθηκολόγηση. Γιατί αυτά που αποκαλούνται μνημόνια είναι συμβάσεις εξάρτησης. Και οι συμβάσει εξάρτησης είναι συμβάσεις συνδικολόγηση της χώρας. Και αυτό είναι τραγικό για μια χώρα που έχει και ανθρώπινο δυναμικό και Βέβαια. οικονομικές και πολλές άλλες παραγωγικές δυνατότητες και δυστυχώς... Είναι σε καθεστώς εσωτερικής κατοχής. Η πολιτική τάξη της χώρας ευδαιμονίζεται με αυτό το οποίο απολαμβάνει ως ηγέτης της χώρας, ως κατακτητής της ουσιαστικά και όχι άλλο. Εάν δείτε σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Ιωάννου, οι Υπουργοί αυτής της κυβέρνησης εθίστηκαν για να συμπεριφέρονται με αλαζονικό τρόπο απέναντι στους πολίτες, θα εκπλαγείται. Δεν, δεν τηρούν τα προσχήματα. Οι διάφοροι υπουργοί αισθάνονται ότι είναι Λουδοβίκη. Και βεβαίως κατά το σύστημα της εξουσίας Λουδοβίκη είναι υπεράνω του νόμου και αναφορική στον πρωθυπουργό, όχι στην κοινωνία. Αυτό το δηλώνουν. Ακούσαμε τον κύριο Πανούση να λέει ότι εμένα, εγώ έχω την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού. Δεν, δεν είπε κάτι ψευδές. Αυτό είναι η φύση του συστήματος. ότι είναι μια μοναρχία, υπάρχει ένας μονάρχης στον οποίον αναφέρονται. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση ή οποιαδήποτε αναφορά στο συμφέρον και στην βούληση της κοινωνίας. Τον πολιτών. Μα και το Σύνταγμα δεν το προβλέπει αυτό. Μα, προφανώς, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα, όπως ξέρετε, πολύ καλά, έχει κάποια άρθρα που καθιερώνει αυτή την μοναρχική ολιγαρχία, αλλά που... Κανένα από αυτά δεν τα τηρούν όπως πρέπει για να διατηρείτε το πρόσχημα τουλάχιστον. Κύριε Κοντογιώργη αναφερθήκατε τη Νέα Τρόικα Παύλα θεσμούς αλήθεια πόσο θεσμοποιημένο είναι να έχουμε δανειστές S.A.E. Θεσμό σημαίνει το συνταγμα έτσι. Να σας Φεσμό. πω. Θεσμός σημαίνει και το απλώνω την παλάμη και πάω για δανεικά S.A.E. τα οποία θα τα πληρώνουν 120 χρόνια τουλάχιστον τα παιδιά των παιδιών μας Δανικά θα, θα δανείζεται πάντα το κράτος όπως δανειζόταν και όλα τα κράτη του κόσμου δανείζονται το θέμα είναι σε ποια αναλογία σε σχέση με τις δυνατότητες της χώρας εδώ λοιπόν ε, είχαμε ένα ε, καθεστώς δανείζομαι από ανάγκη έτσι. Ε, από ανάγκη εκτάκτος ναι, αλλά είναι μέσα, να να το μέσα στο το πλαίσιο παιδός, ε, έτσι θα ζούμε προσέξτε μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων να αποπληρώνουμε αλλά και δανειζόμαστε για λόγους παραγωγικούς όχι για λόγους παρασιτικούς εδώ λοιπόν ε, η, η, ο δανεισμός γινόταν για τη λαιλασία της χώρας εκεί που τους ξέφυγε βλέπουμε τι έχει γίνει τη Μεγάλο Πανηγύρι και ομολογείται ε, ο δανεισμός γινόταν για να ενισχύουμε την παρασιτική λειτουργία της κοινωνίας, καταργήσαμε όλη την παραγωγική βάση και την αγροτική και τη βιομηχανική, τις βιομηχανίες, στο όνομα κάποιου υποτιθέμενου σοσιαλισμού. Η κοινωνία η οποία ανακάλυψε και εφήρμοσε επί χιλιάδες χρόνια αδιάλειπτα την έννοια του επιχειρήν στη βάση της νομισματική οικονομίας, Υπό αυτό το κράτος, επειδή ήθελε να έχει μια παρασιτική αστική τάξη, η πολιτική ε, ηγεσία της χώρας, η κομματοκρατία, δεν επέτρεψε να δημιουργηθούν αυτόνομοι παραγωγικοί συντελεστές. Κατάλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί από την αστική τάξη του μίζωνος ελληνισμού στην Ελλάδα δεν ήρθε σχεδόν κανένας, παρά μόνο για να λειτουργήσουν εδώ ως προλετάρι; Γιατί? Γιατί δεν την ήθελαν αυτή την αστική τάξη. Αυτό που ήθελαν ήταν να έρχονται όσοι ήταν κεφαλαιούχοι και να λειτουργούν ως παράσιτα του κράτους, ως παρέα τους, προκειμένου να λαϊλατούν τα υπόλοιπα. Λέτε λοιπόν ότι οι ολιγάρχες δεν θέλουν να ανοίξουν το παιχνίδι να μπουν ε, άλλοι σοβαροί το έτσι, σύστημα. Ο... Το σύστημα καταστρέφει κύριε Ιωάννου. Αυτό το πολιτικό σύστημα παράγει πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την κοινωνία. Ό,τι και να λένε ως ρητορική όταν, φε, όταν είναι στην αντιπολίτευση, όταν γίνονται και οι κάνουν τα ίδια. Όπως κάνουν και αυτοί εδώ. Και με λυπεί ιδιαίτερα για αυτό που γίνεται τώρα, διότι είναι το τελευταίο σκαλοπάτι. Μετά είναι η κατάρρευση. Και με λυπεί διότι οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν ότι ζουν στον κόσμο του 3% τότε που μισούσαν εμφανώς την κοινωνία γιατί δεν τους, έδω, δεν τους έδινε εκλογική νομιμοποίηση για να παίξουν άλλους ρόλους και έρχονται τώρα να μας πούν ότι πρώτης προτεραιότητα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουν για να αναταχθεί η χώρα είναι οι λογαριασμοί με τον έκνομο χώρο της συγγενικής αριστεράς και βεβαίως μέτρα ανασυγκρότησης του παλιού καθεστώτος, όπως τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια... Με συγχωρείτε <συμφόρησης> πάρα πολύ, από πανεπι... συμφόρεις των φυλακών, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι ενθαρρύνουμε την ανομία και την, και την, και την εγκληματικότητα. Εάν θέλουν ε, να πάρουν μέτρα που δεν τα βλέπω για τις φυλακές, πρέπει να ανασυγκροτήσουν τις φυλακές να δουλεύουν ε, υπέρ α, των φυλακισμένων, στο μέτρο που πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αναταχθούν και να ξαναμπούν στην κοινωνία. Αλλαγές, λέτε, εγώ, Δεν εγώ, είδα εγώ, λοιπόν το να το παίρνουν, το στο τέλος τέλος, εάν διαπιστώνουν ότι οι φυλακές είναι γεμάτες, ας πάρουν μια απόφαση να τους στέλνουν να φυτεύουν δέντρα, ξέρετε, στα βουνά αυτούς οι οποίοι ε, θέλουν να τους βγάλουν από μέσα, όχι να τους ξαναδίνουν ελεύθερους στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν, το, το ότι επαναλαμβάνουν το παλαιό καθεστώς, ότι δηλαδή παίρνουν μέτρα αποσυμφόρησης με την έννοια ότι αποδίδουν ξανά την εγκληματικότητα στην κοινωνία, αντί να πάρουν μέτρα να ξαναφτιαχτεί αυτό το σύστημα το οποίο ομολογούν οι ίδιοι ότι δεν το ελέγχουν μάλιστα. Γιατί να το έλεγξουν, τους ενδιαφέρει. Πριν από πολλά χρόνια, πριν από την κρίση, είχα φέρει, ξέρετε, έναν ε, διάσημο Έλληνα ε, καθηγητή που ζει στο εξωτερικό, τριών-τεσσάρων γενεών Έλληνας της Διασποράς, ειδικός στο ζήτημα των φυλακών. Και τον πήγα στον τότε Υπουργό και τον δούλευαν, τον δούλευαν κύριε Ιωάννη. Έκανε, τους έκανε, δεν έχει σημασία, όλοι, όλοι τα ίδια κάνουν. Τον δούλευε. Κυβέρνηση νέα Δημοκρατίας ήταν τότε. Αλλά όποια και κυβέρνηση να ήταν το ίδιο, γιατί δεν έκαναν και το παραμικρό. Τους έκανε ολόκληρες προτάσεις για το πώς πρέπει να, γι, να οργανωθεί το όλο πράγμα και η, μπροστά ήταν μάλιστα μάλιστα επειδή πίεζα εγώ για να γίνει μια συνάντηση και στη συνέχεια πίσω βεβαίως γελούσαν, χασκογελούσαν γιατί σου λέει τι μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας δίνει ψήφους. Ξέρετε τι κάνουν. Έχετε δει τι κάνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα στις φυλακές ή μέσα στην κοινωνία όταν δημιουργείται ένα, ένα οποιοδήποτε πρόβλημα. Ψηφίζουν ένα καινούργιο νόμο. Δεν βάζουν το κράτος να δουλέψει και να κάνει τη δουλειά του για να μην δημιουργούνται τα προβλήματα. Πρόσφατα ναι. χρειάστηκε να φύγουν από κάποιο μέρος πολύ που προκαλούσε τρία σαπιοκάραδα της εποχής του υπαρκτού σοσιαλισμού, δεν ξέρω πώς τα πήραν κάποιοι από τη ΣΕ και τα έφεραν εκεί, ήταν ακίνητα στον τόπο, ρήπαιναν το χώρο, αισθητικά ήταν μια ιδεία μπροστά στην, στην τουριστική περιοχή και κανείς δεν ασχολιόταν. Και για κάποιο λόγο είπα να ασχοληθώ. Σας το λέω ως παράδειγμα, όχι για να δείξω πώς γίνεται η αποτελεσματικότητα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά για να δείξω την ασθένεια αυτής της χώρας. Ξέρετε ότι χρειάστηκε μήνες πολλούς συστηματικής ενασχόλησης, διαπίστωσα τις διαπλοκές της τοπικής λιμενικής αρχής, την αδράνεια σου λέει και τι με ενδιαφέρει, και χρειάστηκε να απευθυνθώ απειλώντας στην κεντρική υπηρεσία για να δοθεί εντολή εντός δύο ημερών να φύγει. Να φύγει. Να ναι, αλλά εάν χρειάζεται να έχει κανείς μέσον ή να εκβιάζει για να εφαρμοστεί ο νόμος, αν δηλαδή διδάσκεις την ανομία ως κράτος και μάλιστα όταν σου το προσάπτουν λες ότι είναι αυταρχισμός το να εφαρμόζεις τον νόμο, εσύ ο ίδιος και οι άλλοι, όταν κάνεις δηλαδή πολιτική διαχείριση του νόμου, σημαίνει ότι δεν είσαι χώρα, είσαι μπανανία. Επομένως την πρώτη ευκαιρία θα σου έρθει ο ξένος και θα σε κατακτήσει. Μην τα ρίχνουμε λοιπόν στους ξένους Οι ήτες της χώρας Οι ήτες των Ελλήνων έγιναν Οργανώθηκαν και συντελέστηκαν εδώ Γιατί αυτό okay. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν ασχολούνται Με τα πράγματα okay. είναι ότι Δεν υποστηρίζουν okay. και τα πράγματα Αναφερθήκα δύο φορές Θα σου πω τη λέξη Κατοχή Θα σας πούν οι άλλοι Έχετε δηλώσει επίσης φίλου Εννοείται Πώ γίνεται τώρα εδώ. Ο Ευρωπαϊ... Τι θα έπρεπε να κάνει ο Γιωργάκη για να διασώσει το κεκτημένο το ευρωπαϊκό ή τον ευρωπαϊκό δρόμο. Πρώτα πρώτα να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα γιατί αυτοί που, αυτοί που είναι οι ιδεολόγοι της κατοχής όπως και ορισμένοι συνάδελφοι διατείνονται ότι την ανεξαρτησία μας τη χάσαμε από την ώρα που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από την ώρα που μπήκαμε στο μνημόνιο. Αυτό είναι τραγικό ψέμα. Προκλητικό, διότι. Είναι άλλο πράγμα να είναι κανείς εταίρος ενός συστήματος στο οποίο συμμετέχει επομένως και συναποφασίζει έστω και αν δεν έχει την ίση βαρύτητα που έχει κάποιος άλλος και άλλο πράγμα να είναι σε καθεστώς εντολής εντολής επικυριαρχίας αυτό α, είναι τελείο για σύμφερος, σύμφερος. Άρα γιατί να μην έχουμε διαδίγιο με την έξιδον έξιδο. Όχι να αποκτήσουμε διαζύγιο με τον εαυτό μα, με τον άθλιο εαυτό μα ω πολιτική ηγεσία, να πάρουμε τα μέτρα εκείνα που θα μας επιτρέψουν να απεμπλακούμε από τα μνημόνια και να λειτουργήσουμε ως εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όρους αξιοπρέπειας. Ξέρετε, δεν είναι, επιμένω, δεν είναι το ευρώ που μα οδήγησε εδώ. Είναι η λαϊλασία και η αποδόμηση τη χώρα. Ο προσανατολισμό προς πολιτικέ και όχι. Προ το συμφέρον τη συλλογικότητα. Είναι πόσες χώρες στην ΩΝΕ, ε, ε, στο ευρωπαϊκό νόμισμα, κύριε Ιωάννου, γιατί μόνο με την Ελλάδα συμβαίνει αυτό το τραγικό. Γιατί μόνο, γιατί κάνανε πειραματόζω, την Ελλάδα. Γιατί. Ενόμαστε, Μα, ε... προσέξτε, ε... το ίδιο για να δείτε την αναλογία, να πάρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ε, ο συμπατριώτη σα ο κον, κοντά συμπατριώτης σας Αβέροφ είχε πει κάποτε ότι ε, εδώ επικρατεί η πολιτική των χαμένων ευκαιριών σε σχέση με το Κυπριακό το έλεγε. Ε, αν το αναλύσετε αυτό θα δείτε ότι για όλα τα εθνικά θέματα συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, ε, είτε διακυρίσουμε μία πολιτική η οποία δεν είναι υποστηρίξιμη γιατί δεν θέλουμε να την υποστηρίξουμε δεν προετοιμάζουμε τη χώρα για να την υποστηρίξουμε εάν ζητάς 10 πράγματα και δεν προετοιμάζεις τη χώρα να τα διαπραγματευθείς αυτά τα 10 πράγματα ώστε να έχεις τουλάχιστον τα 8 και απλώς τα διακυρίσεις για εσωτερική κατανάλωση σημαίνει ότι δεν θα πετύχεις ούτε τα 3 να τι χαμένη ευκαιρία εάν έχεις το νου σου να κάνεις Πελατειακή πολιτική, δηλαδή δημαγωγία στο εσωτερικό και διακρίσεις πράγματα που δεν σε ενδιαφέρουν καν το ίδιο. Εάν υπονομεύεις τη χώρα σου και μετά με τον ίδιο ε, τρόπο πηγαίνεις να διαπραγματευθείς αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις εσύ στο εσωτερικό με τους τρίτους, στέλνοντας εκεί το λογαριασμό, πάλι κάποιος θα πληρώσει μέσα το κόστος, η χώρα, η κοινωνία της. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, Συμβαίνει και αυτό, να είμαστε πολλά πολλά χρόνια, δεκαετίες στην πολιτική και να μην έχουμε ασχοληθεί με το αντικείμενο πολιτική παρά μόνο με την πελατειακή και εκλογική μας παρτίδα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι ανεβαίνουμε στην εξουσία όταν οι άλλοι φύγουν γιατί με αγανάκτηση ψηφίζουν αρνητικά η κοινωνία, και μαθαίνουμε όταν ανεβαίνουμε στην εξουσία τι να κάνουμε και τι υπάρχει ε, στοιχειοδός εάν διαβάσει κανείς να θα δει έναν διάλογο ο οποίος γίνεται από το Σοκράτη με έναν νεαρό Αθηναίο που ήθελε να πολιτευθεί και του λέει έλα παιδί μου να μου πεις θέλεις να πολιτευθείς λέει ναι λέει ξέρεις τι χρειάζεται να κάνεις εκεί Ξέρετε, ξέρεις σε τι πάσχει Εκεί η πολιτική, η διοίκηση και λοιπά της χώρας, ξέρεις τι όπλα χρειάζονται για την άμυνα της χώρας. Απαντούσε όχι. Εκάθισε μάθε τα λοιπόν και μετά διεκδίκησε να διοικήσεις ένα ολόκληρο λαό. Γιατί έχει τις τύχες όχι μόνο του εαυτού σου εκείνη τη στιγμή, αλλά και πολλών άλλων. Έχετε δει εσείς... Μας λένε... Ξεκινούσαμε να κυβερνάμε χωρίς εμπειρία με αδιαφορία εννοείται, αδιαφορούσαν για να έχουν την εμπειρία για να κυβερνήσουν σωστά. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν έχουν και προσανατολισμό στρατηγικό για την άρση των αδιαξόδων της χώρας. Όταν πηγαίνεις να διαπραγματευθείς, δεν θα κερδίσεις επειδή βγάζεις ηρωικές κουβέντες λέγοντας ότι έχεις εντολή, αλλά έχοντας πίσω υποδομή ισχύω. Απέναντι στα θηρία τα οποία ξέρουμε πως πολιτεύονται, γιατί είναι αρπακτικά θηρία, δεν, σχέσεις δύναμης εφαρμόζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν, δεν εφαρμόζουν σχέσεις συνέργειας. Ποια εννοείται υποδομή ισχύως. Υποδομή ισχύως σημαίνει να έχεις καθαρό, δηλαδή να έχεις πρόσωπο, να έχεις να εξηγιάνεις το σπίτι σου. Όταν το σπίτι σου το έχεις βρώμικο, δεν μπορείς να ελέγξεις τον απέναντι γιατί έχει το δικό του ή γιατί ρίχνει τα σκουπίδια μέσα στο δικό σου, γιατί δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Η εξάρτηση της χώρας δεν γίνεται επειδή είναι κακοί οι δανειστές. Είναι γιατί υπερδανίσαμε τη χώρα και συνεχίζουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο υπερδανίζει τη χώρα και απαγορεύει στους πολίτες να κρατήσουν εδώ τα χρήματά τους, να ε, κάνουν επενδύσεις και βεβαίως να έρθουν και άλλοι να κάνουν επενδύσεις. Εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν μπορείς να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση με οποιονδήποτε εάν ο ίδιος δεν έχει πίσω σου καθαρίσει το τοπίο το οποίο θα σε στηρίξει. Άρα πάμε σε αναδίπλωση φαίνεται αυτό. Πάμε και σε νέα, νέα συνθηκολόγηση μα. Θα σκούπα νομοσχέδιο με μέτρα. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι ότι μας απειλούν ότι θα πρέπει να ενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας γιατί η, τα λεγόμενα δημοψηφίσματα που είναι αλακάρτη βεβαίως όποτε γουστάρουν και θέλω, όχι... θέλουμε να, να σταθούμε στα δημοψηφίσματα, έχουν γίνει 5-6-7, μέχρι τώρα 2 επιχούντε, 4 πιο πριν επιχούντε και ένα επιδημοκρατίας γιατί το αν θα έχουμε βασιλέα ή όχι. Ε, θα έχουμε δημοψήφισμα ή είναι ένα, μια απίχηση στο ένα χαρτί διαπραγματευτικό. Σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, του είναι αδιάφορο, επομένω δεν είναι επιχείρημα. Όχι, όχι, Ο κ. Δάσεμπλουμ δήλωσε ότι δημοψήφισμα σημαίνει χρόνο, σημαίνει χρήμα, σημαίνει πολιτικό χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνο, δήλωσε για δημοψήφισμα. Άρα θα του πούν ό,τι είπαν και στο Γεωργάκη. Ε, ε, é, Κοιτάξτε, εάν συνεχίσουν έτσι, η συνθηκολόγηση θα είναι η χειρότερη θηλιά στο λαιμό που είχαμε μέχρι σήμερα. Ε, τα δημοψί... <σχειάζεται> Προσέξτε, αν έχουμε χρόνο να σας πω μερικά πράγματα για το δημοψήφισμα. <σχειάζεται> πρώτα πρώτα, το δημοψήφισμα δεν είναι ούτε δημοκρατικό, ούτε τίποτε, ε, όποια μορφή και να έχει. Διότι το δημοψήφισμα δεν δημιουργεί σταθερή θεσμική παρουσία της κοινωνίας στα πολιτικά πράγματα. Μια φορά ε, κάθε τόσο, πόσα είπατε, τέσσερα, πέντε, πόσα είχαμε, σε μια, ιστορία, σε μια ιστορία δηλαδή 200 χρόνων, έχουμε και πέντε δημοψηφίσματα. Σιγά τον πολιέλαιο θα έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Ε, η κοινωνία είναι έξω. Είναι 200 χρόνια, το πρώτο είναι το 1920. Ακόμα χειρότερα. Είναι χειρότερα. Είναι χειρότερα γύρω το Θέλω να πω... Το δημοψήφισμα δεν είναι μέτρο δημοκρατικό για να εισαγάγει την κοινωνία στην πολιτική. Είναι μέτρο όπως και οι εκλογέ για να βρίσκει άλοθη η πολιτική εξουσία να κάνει δουλειές και μετά να ενοχοποιεί την κοινωνία. Δεν λύνει προβλήματα το δημοψήφισμα. Και εν πάση περιπτώσει είναι κατά περίπτωση. Δηλαδή για ένα θέμα θα αποφασίσει. Δεν μπορεί να αποφασίζει κάθε μέρα για τα μείζωνα θέματα. Στη συνέχεια η πολιτική εξουσία είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι της αρέσει. Ε, και κυρίως ξέρετε πότε γίνονται τα δημοψηφίσματα όταν έρχεται η στιγμή να επικυρωθεί μια αθλιότητα. Παραδείγματος χάρη ο κύριος Γαπ κύριος Γαππίδης, κύριος Παπανδρέου αν ήθελε και εννοούσε την έννοια του δημοψηφίσματος με την έννοια του να αποφασίσει η κοινωνία για το τι θέλουμε θα έπρεπε αυτό να το είχε κάνει ε, πρώτον, πρώτον όταν εξήγγειλε ή προτίθετο να εξαγγείλει την είσοδό μας στην Τρόικα και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να αφορά και τις ευθύνες του γιατί φτάσαμε εκεί. Όχι να ομολογεί ότι δεν παίρναμε μέτρα επί μήνες, επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανεξαρτήτως των ευθυνών των προηγουμένων, διότι συνεπήγε το αυτό πολιτικό κόστος. Ήταν Βεβαίως. Είναι καιροσκοπικά. Εάν θέλουν λοιπόν και έχουν τόση ευαισθησία για την κοινωνία και το τι θέλει, δεν έχουν παρά να την ρωτάνε, να θεσμοθετήσουν την καθημερινή παρουσία της σε όλα, στην ομοθεσία και στη διακυβέρνηση. Πριν ανακύψουν τα ζητήματα, να την ρωτάνε τι θέλει και να τους δίνει εντολές και να τους τραβάει το αυτοί όταν χρειάζεται. Αλλά επειδή ε, έχουν εθιστεί να επικαλούνται πολύ την έννοια δημοκρατία επειδή δεν υπάρχει, Γι' αυτό το λόγο και βρίσκουν προσχήματα να την επικαλούνται à la carte. Πήραμε λέει λαϊκή εντολή. Μα η, η λαϊκή εντολή εκδηλώνεται καθημερινά με τις δημοσκοπήσεις. Και η λαϊκή εντολή για την τωρινή κυβέρνηση όπως και για τις προηγούμενες βρίσκεται η λαϊκή βούληση βρίσκεται σε προφανή δυσαρμονία με τις πολιτικές που ακολουθούν. Πιάστε ένα-ένα έγιναν τελευταία δύο ή τρεις δημοσκοπήσεις που ερωτώνται οι πολίτες ποια γνώμη έχουν για τα επιμέρους μέτρα που πήραν εκεί που τα πήραν σε όλα είναι αντίθετη από 60 έως ε, 80-77% γιατί λοιπόν είναι σε προφανή δυσαρμονία με την κοινωνική βούληση Αναπιστή, αλλά ξέρετε πως όχι μόνο σε όλα ξέρετε πως ε, αντιστρέφουν το επιχείρημα ότι έχουν πάρει τη γενική εντολή εξουσιοδότηση των εκλογών πιάστα και κούρευτο έτσι και γιατί δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να τους ανακαλέσει στις εκπλήξεις που θα πρέπει να αυτό ναι, το ή να τους υποχρεώσει έρχεται λοιπόν η δημοσκόπηση και δηλώνει κύριοι ανεξαρτήτως του αν υποσχεθήκα, υποσχεθήκατε και σε ψήφισα που δεν τους ψήφισε βέβαια για το πρόγραμμά τους κανείς γιατί δεν έχουν και πρόγραμμα ε, τους ψήφισαν γιατί δεν ήθελαν τους προηγούμενους, όπως ξέρετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, διαφωνώ, μου αρέσει, έτσι μου αρέσει, η κοινωνία δικαιούται να αλλάζει γνώμη, όχι αυτή. Γιατί δεν ακολουθούν, λοιπόν, τις δημοσιοποιήσεις, παράρχονται με έπαρση να λένε ό,τι έλεγαν και οι προηγούμενοι, δεν κυβερνάμε με βάση τις δημοσιοποιήσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αγνώ, πανηγυρικά και προκλητικά τη λαϊκή βούληση. Μύχρος <Το> χρόνος. <Το> <Το> <Το> Ε, η, τα μήμη έψιλον ο ρόλος, επειδή διατελέσσεται και στην ΕΡΠ επικεφαλής νομίζω ένα διάστημα για δύο φορές δίστη ναι. ναι λοιπόν ε, μετά από στιγμή που ε, το καθεστώ αυτό και το προηγούμενο και το παραπροηγούμενο στηριζόταν στα ΜΜΕ, έψιλον λοιπόν ε, θα λάξει κάτι στα ΜΜΕ. έψιλον θα σας πω το εξή. το 1989 είχα επειδή εισήρχεται η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση στα πράγματα της χώρας. Πρώτα-πρώτα είχα κάνει για την διαρπαγή των συγχνοτήτων που ανήκαν στην ΕΡΤ, είχα κάνει προσφυγή στο Εμβουλίο Επικρατείας που δεν νομίζω ότι δικάστηκε ποτέ. Πολλές προσφυγές. Δεύτερον, είχα προτείνει στην τότε πολιτική ηγεσία να ελέγξει τα πράγματα και μάλιστα πρότεινα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αυτό που δημιουργήθηκε άλλωστε, αλλά με συγκρότηση και αρμοδιότητες συνταγματικού φορέα που να φτιάχνει το ίδιο με ώρους ανεξαρτησίας βέβαια να δίνει συχνότητες, να ελέγχει το σύστημα των μέσων και να μην το αποδίδει βορά στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα ή στον δημόσιο κατακτητή μας την οποιαδήποτε κομματική νομενκλατούρα. Λοιπόν, αντί να κάνουν αυτό, θεώρησαν ότι μπορούσαν να παίξουν με τα μέσα και άρχισαν να διαγωνίζονται ποιος θα δώσει τι. Με άλλα λόγια, αντί να φτιάξουν ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί με όρους δημοσίου συμφέροντος και κατά το Σύνταγμα, δημιούργησαν ένα σύστημα που απλώς δήλωνε ότι έπρεπε να διαγωνίζονται τα κόμματα με ποιον θα έχουν Καναλάρχη ή δημοσιογράφο στην εύνοια του. Αυτό άκουσα τελευταία, πριν από τις εκλογές, διαστόματος του κυρίου Λαφαζάνη. Όταν του μίλησαν και τον ρώτησαν τι θα κάνουν με τα μέσα, έλεγε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα που θα υποστηρίζει τις δικέ τους απόψεις. Κοιτάξτε, είναι κρίσιμο ζήτημα να συζητάμε ότι και να αντιμετωπίζουμε τη διαχείριση της πολιτικής σε επικοινωνιακό περιβάλλον με, την, με τον τρόπο της ε, ιδιωτικής επιχείρησης, της ιδιοκτησίας κάποιου επί του συστήματος. Διότι εάν, κύριε Ιωάννου, ο Λαμπράκη, ο δίποτε. είχε την ιδιοκτησία ενός εργοστασίου που παρήγε υφάσματα, θα μπορούσα να συμφωνήσω ότι ε, θα αγοράσει την πρώτη ύλη, το μπαμπάκι... Θα το φτιάξει ύφασμα, θα το φτιάξει ρούχο και θα το πουλήσει στην αγορά. Ο πελάτης, ο καταναλωτής θα αγόραζε αν του άρεσε το προϊόν του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Αλλά για την πολιτική θα μιλήσουμε με τους ίδιους όρους. Θα φτιάξουμε δηλαδή μια επιχείρηση η οποία θα παίρνει την πρώτη ύλη που λέγεται πολιτική. Άρα τη ζωή μας θα την κάνει η ιδιοκτησία του χωρίς καν να πληρώνει γι' αυτό. Και συγχρόνω θα την επεξεργάζεται κατά και θα την πουλάει είτε ως διαπλοκή για να παίρνει διάφορα από το δημόσιο, να μοιράζεται το δημόσιο αγαθό, είτε κάνοντας, ορίζοντας τις προϋποθέσεις μέσα στις οποίες θα λειτουργήσει η πολιτική, δηλαδή ποια είναι η πολιτική ατζέντα, ποιος θα μιλήσει και ποιος όχι. Πείτε μου, το βλέπετε λογικό. Μίλησα στο παρελθόν για βασικό μέτοχο. Έχει σημασία Μα με συγχωρείτε κύριε, κύριε Ιωάννου Έχει σημασία Εάν έχουμε πέντε ιδιοκτήτες του Μέγγα Ή έχουμε έναν Είναι προτιμότερο να έχουμε έναν Γιατί είναι πιο εύκολο να τον πιέσουμε Παρά να έχουμε πέντε γίγαντες okay, άρα, yeah. Λοιπόν, yeah. άρα λοιπόν Το ζήτημα Δεν είναι η ιδιοκτησία Επί του συστήματος Να αντιμετωπίζουμε δηλαδή την ε, πρώτη ύλη που λέγεται πολιτική το μείζον ζήτημα της ζωής μιας χώρας και των ελευθεριών της κοινωνίας με τους όρους της ιδιοκτησίας κάποιου που είναι επιχειρηματίας και μεταβάλλει με τον τρόπο αυτό και την πολιτική σε προϊόν με ιδιωτικού όρους και επίσης τον πολίτη σε καταναλωτή πρέπει να διαχωρίσουμε το σύστημα, και αυτό είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά εδώ που παράγει αυτέ τι συνέπειε έχει σημασία να συζητάμε, πρέπει να διαχωρίσουμε το σύστημα από την ιδιοκτησία. Να είναι όποιο θέλει ιδιοκτήτη με του όρου που θα ορίζει το κράτο, που θα πληρώνει για αυτή την ιδιοκτησία βεβαίω, για γιατί δεν είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι ιδιωτικό προϊόν, αλλά συγχρόνω το σύστημα να λειτουργεί με συγκεκριμένου όρου. Η ελευθερία δεν ανήκει στο δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος διαχειρίζεται την ελευθερία της κοινωνίας, άρα πρέπει να είναι εναρμονισμένος μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και εδώ ήθελα τότε, γι' αυτό και πρότεινα τη θεσμοθέτησή του, το Εθνικό Συμβούλιο Ραϊδοτηλεόρασης να φτιάξει έναν γενικό καταστατικό χάρτη που θα αποσυγκολεί το σύστημα και τη λειτουργία του από τους ιδιοκτήτες και συγχρόνως ε, να βάλει τους καταστατικούς κανόνες μιας σε εισαγωγικά μέσα στο ολιγαρχικό σύστημα δημοκρατικής λειτουργίας αυτής της ε, ε, μηδιατικής πραγματικότητας. Αυτό δεν έγινε και βλέπω ότι και η παρούσα κυβέρνηση αντιμετωπίζει με καθεστωτικό τρόπο, δηλαδή με τον ίδιο παρελ... όρο του παρελθόντος, την, ε, την πραγματικότητα αυτή. Ε, δεν θα οδηγήσει πουθενά, πάλι θα διαγωνίζεται με τα άλλα κόμματα ποιος θα ελέγξει ποιον δημοσιογράφο ή ποιο κανάλι για να κάνει τις δουλειές σου. Να, δούμε, να έρθουμε στο σήμερα να δούμε του συσχετισμούς, πόσο θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση. Στο μέτρο που δεν υπάρχει αντιπολίτευση ναι. και η απειλή της ε, χρυσή Αυγής, δηλαδή μιας μεγαλύτερης εκτροπής, μιας αντισυμβατικής επομένως κομματικής... Ευτό, ότι αν, τα η αν συνεχίσουν, επειδή δεν υπάρχει ελπίδα εναλλαγής... Ε, γιατί η, η έκπτωση των προηγουμένων που κυβερνούσαν είναι ολική, ε, η απαξίωση, ε, είναι πολύ πιθανόν να τα αυξήσει. Ευτυχώς να λέμε που ε, όχι είναι υπόλογη στο, στη δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι πράξη πολιτικής κοπιμότητας, αλλά που είναι μια πανάθλια πραγματικότητα χωρίς ηγεσία και επομένως και όσοι ψηφίζουν δεν ψηφίζουν για την ηγεσία της, αν ήταν μια ηγεσία τύπου Λεπέν, στην Ελλάδα θα κυβερνούσε αυτή τη στιγμή η, η Χρυσή Αυγή, δεν θα, δεν θα κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς. Ορίστη του μπαμπά Λεπέν. Ορίστε. Ο, η κόρη Λεπέν ή ο κύριος Λεπέν. Καλά, αν ήταν η κόρη θα είχε τη συντριπική πλιοψηφία αυτή τη στιγμή. Mm. Αλλά ο μπαμπάς, πιο ψηφια αυτη τη στιγμη αλλα ο μπαμπας εστω και ο μπαμπάς, γιατί ήταν ανεξαρτήτως του τι πιστεύει και τι όχι, ήταν ηγέτης. Και δεν ήταν τώρα, δεν έκανε τις ε, δουλειές της oh. Χρυσής Αυγής. Επομένως, ε, αναφερθήκατε λοιπόν στον παίκτη Χρυσή Αυγή. Πάμε στο ποτάμι το οποίο παίζει ένα ρόλο κι αυτό. Ε, δε, με ποιος θα ρίσει τώρα. Με το Πασόκα, αν υπάρχει τότε και τη Νέα Δημοκρατία πόσο δυνατή θα είναι και εκείνη ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ποτάμι γεννήθηκε όπως ξέρετε από παράγοντες ε, οι οποίοι το προώθησαν κατά τον τρόπο που το προώθησαν με ένα προκλητικό πρόσημο ε, για να ισορροπήσει καταστάσεις ε, επιχείρησαν πρώτα την, ε, να φτιάξουν την ελιά, είδαν ότι το Πασόκ εξέπιπτε γιατί συνέχιζε με πιο Παρακή. προκλητικό τρόπο το παρελθόν του ε, και βεβαίως ε, στην απελπισία το ποτάμι ε, κατάφεραν να το στήσουν ως μηχανισμό. Ε, κοιτάξτε, το έχουν <σοπότε> εκεί το για να διαιτιτευσει όπω μάνο όπω το χώρο του Δεν, είναι, Πάει, το δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Ανεξαρτήτως το αν διαφωνούμε ή όχι με αυτά τα ε, μορφώματα, ε, δεν είναι το ίδιο. Η Ελιά και το Ποτάμι δημιουργήθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό για να καλύψουν το κενό της διαπλοκής, για να την διαιωνίσουν και να της διασφαλίσουν ασυλία. Ε, δεν είναι ότι έχουν απόψει οι οποίες έρχονται, είναι αντίθετες με τις δικές μας ή με τις δικές σας ή με οποιοσδήποτε, έτσι, όπως είναι ο Μάνος, όπως είναι ο οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία που εμφανίζεται στο προσκήνιο εδώ είναι μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα η οποία έρχεται να υπηρετηθεί από αυτά τα μορφώματα να καλύψουν ένα κενό ε, για την υποστήριξη της διαπλοκής προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα όπως λειτουργούσε χωρίς να αλλάξει και χωρίς να καταβάλει το τίμημα των ευθυνών του ε, γι' αυτό και βλέπουμε ότι ε, εκεί που πρέπει να μιλήσουν δεν μιλάνε Μιλάνε εκεί που ε, τα πράγματα ε, μπορούν να τα στρογγυλέψουν για να δείξουν ότι δήθεν κάτι λένε που είναι προς την κα, ορθή κατεύθυνση της εξυγίανσης ενδεχομένως του πολιτεύματος. Άλλωστε οι δύο επερωτήσεις ήταν μια είδαν <randomly> άξονα, η πρώτη για μια διομηχανία σκοπιδιών, τη δάτανε για επεξεργασία σκοπιδιών και η άλλη ο άξονας 65. Οι δύο πρώτες επερωτήσεις του ποταμού. Ε, αν παρακολουθήσετε, παρακολουθήσετε τον πολιτικό λόγο ε, αυτών των ανθρώπων, θα διαπιστώσετε ότι δυστυχώς είναι ένας πολιτικός λόγος αθεράπευτος. Ε, είναι ο πολιτικός λόγος που αιτιολογεί την καταστροφή της χώρας, δεν την υπερβαίνει. Ε, και βεβαίως αυτό δείχνει και το αδιέξοδο του πολιτικού συστήματος. Όταν προσπαθούν με ποτάμια να διορθώσουν τα κακό κείμενα, σημαίνει ότι θέλουν να τα διαιωνίσουν. Κοιτάξτε, εάν θέλει η κοινωνία μας να αλλάξει τα πράγματα, δεν έχει παρά να πάψει να ψάχνει για εναλλαγές κομμάτων στην εξουσία. Είναι όλοι ίδιοι. Η διαβάθμιση παίζει πολύ μικρό ρόλο. Εάν θέλει, λοιπόν, δεν έχει παρά να τους βάλει απέναντι και να αξιώσει την υπέρβαση αυτού του πολιτικού συστήματος. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, δεν έχουμε άλλη ελπίδα, διότι δυστυχώς αυτό το πολιτικό σύστημα, που το έχουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν λειτουργεί κατά τον τρόπο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Διότι εκεί είναι ολιγαρχία, κύριε Ιωάννου, εκεί <Καισχελί> είναι ολιγαρχία. Λέτε ότι μπορούμε να πορευτούμε αυτό όχι, δεν, δεν, δεν έχουμε ελπίδες. Εκεί είναι ολιγαρχία το σύστημα, αλλά έχει και μία διακτήνωση στις επιλογές, τις επιμέρους ε, δημοσίου συμφέροντος, δημοσίων λειτουργιών, που σημαίνει ότι ε, δημιουργεί ένα ελάχιστο ικανοποίηση τη κοινωνίας και εθνικού συμφέροντος. Εδώ... Έχει υπεύσει στο σύστημα αυτό η κομματοκρατία και οι συγκατανευσυφάγοι με τους οποίους συνεργάζονται βεβαίως για να σιτίζονται και να ανέμονται το πριντάνο. Το... Με ολική κατάρρευση. Ε, δεν βλέπω. Θα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήρθε μια δύναμη της αριστεράς και έχει άλλη νοτροπία. Να υπερβεί το σύστημα, να υπερβεί την εποχή του, να δημιουργήσει άλλους, άλλες σχέσεις κοινωνίας και πολιτικής. Να υπαχθεί. Το πολιτικό σύστημα στη δικαιοσύνη. Να μην είναι Λουδοβίκη στον 21ο αιώνα. Αυτό το κράτος είμαι εγώ. Είναι... Αυτό, αυτό μας λένε. Θα... Το, θα... το κράτος θα... είμαι εγώ. Άρα πώς θα καταρρεύσουμε αυτό το σύστημα. Την ώρα που θα, θα καταρρεύσει το σύστημα αυτό, αν με ολομέτωπο τρόπο ή κοινωνία... Πάψει να λειτουργεί με τους όρους της κομματοκρατίας, να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Να πάψουν να νομίζουν ότι ζούμε σε δημοκρατία, ώστε ούτε σε ολιγαρχία δεν ζούμε, σε λαιλατική κομματοκρατία. Ώστε, εάν σκεφτούν έτσι, θα τους βάλουν απέναντι και θα τους εξαρτήσουν, θα τους εξαναγκάσουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Ή να βγουν νέες πολιτικές δυνάμεις για να πάνε τη χώρα μπροστά. Σε μια νέα σχέση κοινωνίας και πολιτικής, που η πολιτική θα πολιτεύεται για το συμφέρον και σε απόλυτη αρμονία με το συμφέρον της κοινωνίας αυτήν που περιφρονούν και που τη χρησιμοποιούν ως υποζύγιο Αν να πάψει να πράγμα λειτουργεί πράγμα με τους όρους το του, το του το υποζυγίου, το το υποζυγίου το κύριε. Σας Αν. ακούω Σε αυτά τα νέα σχήματα ο καθηγητής Κοντογιώργης θα είναι παρών. Ο καθηγητής Κοντογιώργης ε, έχει έναν ρόλο συγκεκριμένο να τα διδάξει να εξηγήσει στην κοινωνία γιατί υπάρχει, είναι σε αδιέξοδο γιατί τηλεηλατούν διαχρονικά και να η κοινωνία η ίδια να πάψει να δέχεται λειτουργίες κομματοκρατίας να μην τρέχει να σφίξει το χέρι στους διάφορους παραταξιάρχες κομματάρχες πολιτικούς οποιασδήποτε κατηγορίας νομίζοντας ότι αυτή θα την σώσει να μην ψάχνει την ατομική της ικανοποίηση εκεί που ο πολιτικός την εγκλωβίζει στην ατομική σχέση να εντάσει τον εαυτό της στη συλλογικότητα για να λυθούν συλλογικά τα προβλήματά της και όχι σε προσωπική βάση και άσε τους άλλους να πνίγονται. Αυτό μας οδηγεί στην καταστροφή διότι δίνει την πολιτική κυριαρχία με όρου απόλυτης ιδιοτέλειας σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να τη διασώσουν με το πρόσχημα ότι έρχονται να τη διασώσουν Μάλιστα ε, θέλω να πεις ότι η κουβέντα αυτή η κυρία Κοτογιώργη με το πέρασαν 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Αρμενίων φοβάστε ε, δεν ξέρω η Ελλάδα ε, αναγνώρισε τη γενοκτονία επίσημα ε, Αν δεν πατώ κάτι έχει γίνει στη Βουλή δεν είμαι βέβαιος όμως <στονίτρια> δεν μπορώ να σας το πω ε, Φοβάστε ε, από, μετά από αυτό τις αφάρτητες οικονομικές αφιλαιότητες που ζούμε, πως έχουμε και ακροτηριασμό, πώς θα γίνεται την κεκρότητα στα 1974. Ε, όλα είναι πιθανά. Βεβαίως ε, υπάρχει ένας απρόσμένο σύμμαχος εδώ, που, που λέγεται Τρόικα, ε, που αυτή η εξάρτηση της χώρας δεν επιτρέπει ε, τη δημιουργία ε, γεωπολιτικών εντάσεων. Γιατί συνεπάγεται κόστος δυσανάλογο ε, για την αμυντική προστασία της χώρας. Κόστος ε, το είναι και αυτό ένα Ακριβώς. Μαξιλάρι. Σημασία έχει ότι πρέπει να διασώσουμε αυτή τη στιγμή τα ουσιώδη. Ε, δηλαδή ε, να υπάρξει μια θωράκιση εσωτερική της χώρας ε, γιατί είναι σε τέτοια οικονομική αβεβαιότητα που δεν θα μπορέσει να σηκώσει οποιαδήποτε ένταση. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια λελογισμένη πολιτική ε, σταθεροποίησης σχέσεων αλλά με αποφασιστικότητα μια ε, πολιτική διαμόρφωσης ε, αντίρροπων συμμαχιών που δεν θα ενθαρρύνουν ε, επιθετικές κινήσεις. Ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιληφθούμε πως η η άμυνα της χώρας ε, πρέπει να βασιστεί κυρίως αλλά όχι μόνο στην διεθνή θέση της χώρας. Και το λέω αυτό γιατί ε, βεβαίως είναι αλληλένδετη με την αμυντική θωράκηση της χώρας μια διεθνής πολιτική ε, πρωτοβουλία που θα δημιουργεί αυτές τις αντίρροπες και αποτρεπτικές επιθετικές κινήσεις της γείτονος ε, πρωτοβουλίες αλλά πάντως είναι γεγονός ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Θα έλεγα όμως και κάτι άλλο... κ. Γεννιούργη, ανοίγουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο, δεν μας επιτρέπει άλλο χρόνος... ...το Α... κλείνω με μία λέξη. Η Τουρκία έχει, δεν ενδιαφέρεται, ενδιαφέρεται για ένα νησί, ενδιαφέρεται για την ολική ημιοποίηση της χώρας. Αυτό να έχουμε στο μάτι. Ενδιαφέρεται για την ολική εξάρτηση της χώρας με όρους ημιοποίησης, δημιουργίας μιας μη χώρας που δεν θα έχει την κυριαρχία του εαυτού της. Μάλιστα. Ε, σ' σ αυτήν την πουβέντα, αυτή τη πουβέντα θα την ολοκληρώσουμε κ. Καταγιώργη με μια φράση του μεγάλου δημοστέλη «Αντ εστίν εξευρύν, αν μη τον πόνων φεύγει της». Δηλαδή όλα γίνονται αν δεν αποφεύγει κανείς να κοπιάσει. Και επίσης ε, έχω μπροστά μου άλλο ένα κείμενο «Η λάθος λέξεις, στο λάθος, στα λάθος άτομα, στο λάθος μέρος, οι λάθος στιγμή με τα λάθος συναισθήματα μας έχουν καταστρέψει». Νομίζω συμπορείτε και με τα δύο. Να είστε καλά. Καλημέρα Συναδύνα. Σας ευχαριστώ σας πολύ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.